Καλησπέρα στους ακορατές του Newscast. Ε, χρόνια πολλά, καταρχάς. Ελπίζουμε να περάσετε καλά τις γεγκοπές του Πάσχα. Να φάγατε πολλά αρνιά και κατσίκια και αυγά και τσουρέκια και πράγματα. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς εδώ με το 33ο podcast. Από το σπίτι του Άγγελ και πάλι. Είχα, το, πως, το... Και θα είναι πολύ καλή. Το λέω με παράπονο, όπως πάντα δηλαδή. Ε, είμαστε εδώ, εγώ, ο Άγγελος και ο Αποστόλης. Και είναι 5 Μαΐου του 2008. Σωστό, οπότε, α, αποστόλ τι έγινε με το ηλεκτρικό στο σπίτι Το ηλεκτρικό, τέλος πάντων, θα μην πούμε, <συντικά> από, <συντικά> από 5 απεζίωσε Τέλος γιατί από ό,τι βλέπω έχεις μεγάλη πίσω το θέλος Ε, όχι επειδή, απλά το γεγονός ότι τέλος πάντων είχαμε κάποια προβλήματα με το... με την ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού Είπα το κακό είναι ότι προέκυψαν 2 ώρ νύχτα που δεν μπορείς να κάνεις να τους κάθεξε εργό επιτόπου Ειδικά όταν είναι πολλά άτομα στο σπίτι και κοιμούνται. Οπότε είχαμε τραβήματα ασύμμετρων και γι' αυτόν τον λόγο καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε την υπογράφηση. Και άλλαξε κάτι ασφάλες, κάτι τέτοιο. Ε, άλλαξαμε ό,τι μπορούσε να αλλάχθει και τώρα απλά περιμένουμε ότι δεν θα γίνει... ...και δεν φωνάξαμε τίποτα άλλος. Δεν φωνάξαμε γιατί ακριβώς ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι φταίει κάτι περιτέτω από αυτό που κάναμε. Γιατί με την δεύτερη ενέργεια λύθηκε το πρόβλημα στο πούμε. Τώρα επικοινήσει με αυτός με ηλεκτρολόγο να δούμε τι γνώμη έχει και αυτός και είπε ότι αν ξαναεμφανιστεί πιθανώς να φταίει κάτι άλλο που μας είπε και θα πω, το οποίο όμως θα πρέπει να το δει ο ίδιος για να το διορθώσεις γιατί είναι πίσω από το πίνακα του κεντρικού Οπότε ε, δεν μπορείς να το ξυβιδώνεις και να το ψάξεις αυτό το πράγμα Και πριν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιήσει το Χρήστο Εσύ γιατί έχεις με το τέτοιο με το η, η Με το... της... Έχει είναι μέχρι να φτιάξεις. Έχει αντιφόρα μέχρι Έχει αντιφόρα μέχρι να φτιάξεις. Τι 23, αλλάζω 5 τηλεφορια. Ναι, 23, τι Τι είναι, τι 23. είναι, 23. Κάμους Τι είναι το 24, επίσης, αλλά 23. <laughs> και το serial number, να 23. Να mm μεταφρήσεις. -hmm. Το Νομίζω ότι κόμπιβες 23 και το δικό Όχι, το την κόμπιβη ότι φεύγουμε από το, το θέμα. Λοιπόν, Άγγελε, γιατί έρχομαι Ό,τι είναι... να το θέμα ε, ε, καταλήγεις 23. Θα το δεις παρακάτω στο podcast. Καλά. Ναι, το podcast είναι το 93. είναι το 23 Εντάξει, ξεφύγαμε. Μπορείς να μια ερώτηση, θες να σου απαντήσω. Ναι, ναι, απάντησε, απάντησε. Συνήθως, να ξυπνάω εγώ πρωτοί πρωτοί να έρθω εδώ πέρα, με την ανηφόρα με τα λεφόρια με τα πάντα. κατάλαβες Ναι. μπορείς λοιπόν, να βάζεις να στο κινήτο και να έχεις κατευθεί με την του την σου, με την Θα τίποτα. Και θα πω αρκάρνω. Ε, θα σου κρατάω θέση. Ε, εντάξει, είναι... Να πω να πω ότι άμα το επεισόδιο έβγαίνει στις 8 του μηνός, όχι, γίνει! όχι. 8 πέμπτος το 2008. Ναι, 23. Α, 23.200. Ναι, και ναι. Όλα, Έβαλα 08, Γιατί και να βάζεις 0... δε, πάλι δεν Οπότε είμαστε παρά 3 μέρες... νιώσουμε το 23. Και το είναι το 33, αύριο το θα το 33. το 23. Σωστά. το 23... να χάσει τη συζήτηση για τους αντιλατές μας. Φάεις Δεν τίποτα. Να πάει εκείνο ένα χατονόμι σου μπέχει μέτρα να δει στο Sierra Lambert τι βγαίνει Όχι πάει, πάει ένα συντιέσεις, πω κάνει Πάει ένα 50€ Πάει ένα 50€ Πάει ένα 50€ Πάει ένα βίθα, και το 50. <συσκάσαι> λοιπόν... Πάμε Ωχ, το κάμει 50 για βγαίνει, έχει 15€ Άμα 50 είναι σημανδιακό 11, 20, <συσκάσαι> 30, <συσκάσαι> και 15, 45, Παίρου και 50, 50 Τι πέντε ε, ιδίωθα Κάτι έφυγε να είσαι ένα βγει 50 τώρα 47, <ΣΠΟ> και το χ είναι το χ Χ Χ, ξέρω Ήφερε ή? <ΣΠΠ> <πέντε, πέντε. ΣΠ> <ΣΠ> <ΣΠ> το χ είναι 23, τι είναι. Τι λες ρε 22, το 24 Α, δεν είναι 23 Ναι, αλλά 22 και 24 <συσκοί> <Σε> πρόκειες, <συσκοί> Όπως είτε το αυτό δεν θα χρονιμάμαι πέτυχε Είναι το κάτω στο σπίτι Εντάξει, λοιπόν, πάμε πάει κάτω Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε Αυτά λοιπόν, περνάμε στα θέματα μας σιγά σιγά Ναι, τα οποία να προλογίσουμε μερικά Ναι, για προλογίσουμε στάδιο. Να τονίσουμε ότι ακόμα αυτό είναι μεταβατικό στάδιο του μιούσκας Ή αυτό είναι μεταβατικό το προηγούμενο όμως Δεν θα ε, ε, είναι έτσι Εξελίξεις μες στη γομμάδα Ναι, σωστά Λοιπόν, σήμερα θα με ε, τα στάνταρ κομμάτια του μιούσκας να το πούμε όπου περιλαμβάνουνε οι ε, ειδήσεις τίτλους από την Ελλάδα και οι ειδήσεις την ελληνική μπλογόσφαιρα. Ωραία, το ελληνικό εθνικό σχέδιο. ειδήσεις τίτλους ε, είναι από την Ελλάδα και από τον κόσμο, αν δούμε κάποιο ενδιαφέρον. Από τον κόσμο, community. Και υπάρχουν και αντίστοιχα νέα σε τίτλους για την μπλογκόσφαιρα. Νομίζω από πράγματα που εμφανίστηκαν σε ελληνικά blogs μόνο όμως. Ή ελληνικά blogs. Αυτή τη φορά, τουλάχιστον. Θα έχουμε την κλασική αναφορά σε μια Web2 υπηρεσία που είναι ακόμα σε βέτα μορφή, αυτό, αυτή η στήλη. Ε, Προτάσει για διασκέδαση. Ε, και το κλασικό θέμα συζήτηση παύλα... Ανάπτυξη. Ανάπτυξη σχολιασμού, θα το μικράφω. το. οποίο είναι πολύ mainstream, ας το πούμε, για, για την πόλη. Έτσι. Και θα δείτε ποιο είναι, α πούμε, ακόμα. Θα καταλήξουμε με ηλυθιώτης και βλακίες που θα σας κάνουν ένα χαρίθος στο τέλος του podcast για να το ακούσετε μέχρι τότε. Θα έχει και blooper στο τέλος. Στο τέλος θα έχει και blooper και και ο Χρήστος κάνει κάτι ηλυθιώτης εδώ πέρα. Έχει σχέση με το θέμα το δεράστιο που θα πούμε. Μπορμπολούφος στο φραπέ. Και τώρα οι σύντομοι ειδήσεις του 33ου επεισοδίου MuseCast. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Σιγούλη περιμένουν παιδί. Το γνωστό μοντέλο είναι στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης. Η EA μεταφέρει τη μονόπολη, το γνωστό επιτραπέζιο παιχνίδι, σε Video game. Οι δύο ταινίες Hobbit που σκοπεύουν να βγουν τα επόμενα χρόνια θα σκηνοθετηθούν από τον Guillermo Δελτόρο και όχι από τον Πίτερ Jackson, όπως είχε ακουστεί στην αρχή. Χορηγός της Εθνικής ε... Ε... Ε... Ελλάδος, στο ποδόσφαιρο, θα είναι για δύο χρόνια η Carrefour. Τελειά να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι καφέτες πίντες την ημέρα; φράδοτες, ε, σοβαρά τώρα. Σοβαρά... Τρεις, τέσσερις... Ποικίλει α πούμε το δικό μου το όριο. Παλιότερα ήταν γύρω στους πέντε. Ναι. Τώρα wow. έχει πέσει. Είναι στους δύο α πούμε. Δύο-μισήρες. <laughs> με... yeah. ναι. Μάξιν. Καλά, πας. Φανταστείτε να τα δίνετε αυτά τα λεφτά... <laughs> α... δεν <πάσα>. Σε καφέ... <laughs> α, για πες. Ε, ο δυο δύο-τρεις Σοβαρά μιλά. Ναι, σοβαρά ναι, σοβα <laughs> Δεν πίνει καφέ ο <laughs> Καλά. που <laughs> Όχι, δεν, δεν κάνει αυτό. αυτό. Γιατί ο καφές πια έχει γίνει είδος πολυτελείας. Ο καφές σου έχει κρυώσει. <laughs> έχει γίνει <laughs> είδος <laughs> πολυτελείας <laughs> πια ο φραπές στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο... Πέρα την πλάκα αυτό το είναι απαρατηρημένο έτσι. <laughs> ότι επειδή στη Θεσσαλονίκη πίνουν πολύ φραπέ, <laughs> το έχουν εκμεταλλευτεί. <laughs> Αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ακούω για ίδια πράγματα. Π.χ. Αθήνα ξέρω εγώ. Χειρότερα στην Αθήνα. Ναι, χειρότερα. Αυτό. Να, να φανταστεί ότι έχω καφέ 1,5 ευρώ εδώ πέρα. Από 1,5 ευρώ δηλαδή Και... Ναι. Μέχρι 4 που είναι στην παραλία. Ε, έχω βρει και παραπάνω. Πείνει 4 στην παραλία τι, τι λες. Που, τι λες που δεν έχει. έχει Πώς στα... Στην, Στο στα το τέλος. Τέλος. Είναι στο τέλος, 50 στο βέλγιο. Βασικά, πρόσφατα το συζητούσα φίλους και μου είπαν ότι στις αριστοτέλες πάλι εκείνα που είναι προς κοντά στο δοδόνι το παλιό. Άρα και σε καφετέρια εκεί πέρα. Ναι, πάρα. που είναι καφετέρια τώρα, παλιά που ήταν δοδόνι, τα mm -hmm. μέσως από πάνω, 2-3 μπορεί να το έχουν και 4,5. Όχι, όχι, πάω συχνά, έχει 3,5-3,70. Τέσσερα, πάει και εγώ σε 4.000. Είσαι αυτό που το συγκεκριμένο παιδί παραπάνω. Εγώ. Ε, πάμε τέσσερα. Εγώ παραπάνω 4 δεν έχω πλέον ποτέ το καφέ. Νομίζω ότι 4 το έχω πλέον ποτέ. Ε, δηλαδή το maximum του 3,5. Σε αυτό πάνω σου κρέφτομαι ολόφω πόσο έχει. Ε, Εκεί ε... δεν το εσύ ότι είναι πολύ. Εντάξει για μένα το πολύ είναι γύρω στα πολύ τερσίμηση. Τερσίμηση είπα, στο 3,5. Τι θεωρώσουμε πολύ ακραίο. Εσύ τι είπα, ο Όλυπαλ έχει 3,5 σου πεί. Εντάξει, ο Όλυπαλ έχει 3,5 αλλά δεν είναι και το φτηνό έτσι. Εγώ, φτηνό. Γενικά μέσω όρο μπορούμε να πούμε ότι ο καφές κάνει 2,5 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έχεις είδους τόσο yeah. τεχνιστής, 2,5 με yeah, 3. Εγώ θα έλεγα ότι πάει ένα περιοχή, πάντα, yeah, σίγουρα, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, το ρόμα πιάσεις σε καμάρα, ρωτώντα κλπ, θα το βρεις κατά μέσο 2,5 εκτός από κάποιες ε, λίγες περιπτώσεις που είναι πιο φθηνό και ίσως κάποιος πιο ακριβό, δεν ξέρω, εντάξει. Αν πάσεις όμως σε περιοχές όπως Κρίνη, καλά, μην πάει στα κέντρα για... Για περιοχές που είναι γειτονιές, εκεί θα βρεις 2,5 τον καφέ. Ή ε, και, ε, και δύο. <κυκυκυκυκυκύ> Μπορεί να το βρει. Ε, ναι. Πιστεύω. Τις κινητές δυόμισις. αν πάμε τώρα σε κρήτη και παραλία. Π.χ. τα πάμε σε τρεις και παραπάνω σε Δεν λέω το Μπορείς να το βρεις 2, ή 1,5 ξέρω. Είναι, το αλλά... <συντάξει, <συντάξει> Το Στο χωριό μου το βρήκα 30 και στη 80 λεπτά. Δεν είναι α πούμε τώρα... Έχεις τη σχολήρια άλλο. Ναι, Τι κλείνω Το Το 70, έτσι, πάει Λοιπόν, αυτό το είναι σε άλλες Πόλεις. Ναι. Είναι δεν έχει επιτήσεις. Άλλοξε είσες τχω αθίνα στο Αθίνα για πες, ποιες, ποιες πόλεις μπορείς να έχεις πάει τελευταία και έχεις κάθε μας πεις τα ποιάτικά. με την και αυτά». Στην πάντη, στο βόλι, πήγε στο βόλο, στο βόλο πόσο έχει. Στο Βόλο είχα πληρώσει τρία κάτι. Ναι. Ε, βέβαια καπουτσίνο διπλό μεγάλο ε, Όχι, το. Όχι στο καπουτσίνο Αλλά δεν ήμουν θυμητή την τιμή, το καπουτσίνο. Αλλά ήτανε. Αλλά εκεί ήταν η παλιά, η οποία είναι σαν τη δικιά μας το που με το κοσμοπολιτικό το μέα, κτλ Οπότε ε, δε δεν πρέπει. είναι η κλασική τιμή. Εgo θα θα σε τουριστική περιοχή ας το πούμε της Κοζάνης τον είχαμε βρει 2,5 δις. 2,70 εδώ πέρα. Νο, normal tv, <συνλίδι> και καλοκαίρι <συνλίδι> έτσι, όχι... <συνλίδι> ναι, γενικά ψάχνω ότι σε άλλες πόλεις πιο μικρές, το πούμε, οι οποίες δεν είναι τόσο σήμα κατά κατατεθένουν κατά κάποιο τρόπο καφές, έχουν τέτοιες περιοχές το 2,5 βέβαια. Κοιτάξτε. Εμείς, εγώ το λέω τώρα αυτό γιατί σου λέω, πριν από κανένα 2 μέρες είχα μια συζήτηση με φίλους... Και θέσατε το εξής ζήτημα, το οποίο είναι κάπως α πούμε ενδιαφέρον, ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές καφετέρειες, δηλαδή πάρα πολλές όμως επιδίνουν. Και αυτό κατά πόσο είναι καλό ή κακό, α πούμε, το ότι υπάρχουν τόσο πολλές. Ή κάποιος περίμενε ότι με τόσο ανταγωνισμό... θα πρέπει να, να είναι και... Το καρτέλ, θεωτικά, ναι, θα κάτω κάτω κάτω. Βασικά είναι μικρά καρτέλ, δηλαδή α πούμε το καρτέλ της καμάρας, που αποφάσισε το, ναι, ναι, να ναι, ναι, ναι, το ναι, πάρει ναι, πιο έτσι πάνω αυτά και γι αυτό είναι πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, σε όλα είναι πρόβλημα στην Ελλάδα Ακέ, να πούμε γιατί πριν λέγαμε ότι στο εξωτερικό ο καφές είναι μικρότερος Στο εξωτερικό δεν υπάρχει φραππέ Όχι φραππέζ, <συσχεσί> είναι μικρότερος, λοιπόν, πούμε φραπέ. η ιδέα του καφές Επίσης και Είχε το άλλο να τελειώνουμε τελικά στο σχόλιο Και, και δεν υπάρχει φραππέ γιατί έχει απογορευτεί, γιατί έχει μέσα συστατικά, όπως σαπούνι και γι' αυτό γίνεται ο αυτό αφρός. Ήδη με ψάξει την Πούλμπαν. Ήδη είπαμε ότι το σαπούνι έχει καφέ και όχι το σαπουνί. Ναι, σαν το πετσάει με το παγόνο. Ε, εγώ <laughs> δεν, το, δεν έχω στοιχεία για το πώς να το υποστηρίξω αυτό. Απλώς με βάση κάποια πράγματα... δεν μπορώ να πω ότι κλείω προς εκεί. Απλώς ε, το έχω και στο μυαλό μου. Δηλαδή γιατί δεν υπάρξει ξερικό, πιθανά, το εξωτερικό πιθανά αυτός ο θεραπές. Γιατί, γιατί δηλαδή. δηλαδή, επειδή έχει σαπούνιο δεν, δεν υπάρχει στο εξωτερικό, δεν θέλει να πει τι έχει απογορευτεί, έχω ακούσει ότι έχει απογορευτεί. Γιατί έχει Εγώ πάντως δεν έχω ακούσει τι έχει το έχω ακούσει και... Και νομίζω να είπε να προπληθωρισμός η και Εντάξει, εντάξει άμα δεν υποστηρίξεις θα ρωτήσεις όπως έλεγες. Όχι θα πιο... Αυτό δεν ξέρω Έχω επιχείρημα. Πες, για πες. Ε, επειδή συζητούσαμε πριν ότι στο εξωτερικό οι τιμές, α πούμε, στη καφετέρια λοιπά είναι πιο μικρές, ναι. Σκέψου, ότι ναι, εκεί πέρα είναι πάρω, διαφορετική έτσι. νοοτροπία. Τι είναι? Διαφορετική νοοτροπία. Δηλαδή, πάει ο Άλλος, εγώ στην Ιταλία που έλεγες, πίνει το... Το espresso που είναι μισή δουλειά... Λέμε για φραπέ πάντα, εγώ το είπα. Ε, φραπέ δεν έχει άλλο, okay, δεν μπορούσες το Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Όχι, δεν αδείς. Ε, ε, εγώ υποστηρίζω ότι επειδή το θέμα είναι για το φραπέ συγκεκριμένα, και δεν είναι γενικά για όλους τους καφέδες... δεν έχεις τίξη για το εξωτερικό, yeah, είπα, το είχα αλλά με άλλο τρόπο. Δεν καταλάβατε το Εγώ το ότι όπου α πούμε φροντίζουν να μαγαζιά, πούμε, που να δίνουν γιατί ο Άνιος μπορεί να πάει και να το ζητήσει, π.χ. ακόμα και η σχολία έχω ακούσει που έχουν πάει πεθύμες και λέει βρήκαμε να πιούν φραπέκα Εντάξει αυτό, είναι όμως, δεν μπορείς να το πάρεις γενικά, είναι αυτός το ότι... Όχι, τι, απλά με δώχνει την απορία, αυτός εδώ πέρα, ο οποίος μπορεί και να βρει τους 5 Έλληνες που είναι στην γειτονιά του και πίνουν φραπέκα Και να πίνει κάθε μέρα, όπως σου λέω άλλο, πηγαίνει κάθε μέρα και πίνει φραπέ πέρα θα το βάλει 5 ευρώ επειδή δεν έχει πιθανά άλλο. Δεν ξέρω πάντ... το έχει ένα γιατί τους λέει ποιος θα την ζητήσει. Τις Και πού βρίσκει αυτός ο θεαπέκτης, τις θεαπέκτης. Στις Βρυξέλλες που βρισκει αυτος ε, ο ραπέ που φαει Και τους ύπαν τα για σαπούλια. Δεν ξέρω. <laughs> <laughs> βιξέσιο, βιξέσιο, όμως. που Με <laughs> <είχε> λίγο <άδικο ελληνικό, laughs> <που πού, laughs> ναι. το που πιάσουν τα 3 Με λίγο που πιάσουν τα που δεν δυσφύμεις. Κύριο Πλώση, το Sándwich. Ναι, το Sándwich είναι και Mappos. Καλούς μάπα; θα τα έτσι. έχω παρατηρήσει ότι αυτό με το CarTel ισχύει. Και Επίσης, μερικοί δεν προσφέρουν και το Nes Δίνουν άλλες μάρκες. Όχι μερικοί, περισσότεροι δεν έχουν έχουν την παραλλαγή. Υπάρχει παραλλαγή. Υπάρχει, υπάρχει και που όχι, ε, και... Υπά... εγώ λέω για που διάρκοση Είναι με. άλλη εταιρεία απλά, τα αυτά που είναι τα είναι μεγάλα. Εγώ πιστεύω είναι εκατότε ποιότητες. Αλλά η αναλλακτική μάρκα κάνει ισορροπία, αλλά το κάνει με διαφορετικό τρόπο και έχει αλλιεύση. Επίση υπάρχουν και Blends, έχει πει το που το έχω δει σε πολλά σπίτια και το έχω δει σε πολλά σπίτια το δεύτερο καιρό Μην έχω το έχω εγώ από αυτό. Καλό είναι. Έχει μια διαφορετική γεύση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζεις, μπορεί βέβαια να έχω συνηθίσεις εγώ. Πάντως και... κατά κύριο λόγο δεν πληρώνεις το καφέ αυτό. Καθώς. Το καλαμάκι μου. Συγγνώμη. Ναι. Πληρώνεις στη... το ότι θα κάνεις πέτριες ώρες, τη μουσική, το ένα, το άλλο, το περιβάλλον, Πλειώνεις ότι κάθεσαι έξω στον δρόμο πούμε, και πληρώνεις ο γαζάτος ενίκιο τελώς στο Δήμο και να έχει... Ναι, δεν είμαι σίγουρη δεν είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι σίγουρη ότι πολλές είμαι σίγουρη δεν δεν είμαι σίγουρη ότι να είμαι σίγουρη ότι είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι σίγουρη δεν είναι λογικό να δεν είμαι σίγουρη για τιμή το οποίο είναι το πρώτο πράγμα ότι που και το σίγουρη που σημαίνει ότι χρες, θα να φύγει σίγουρα. Οπότε... Και το πόσο είναι 30 λεπτά έτσι για την πανεσκευή ναι. ενός ποτήλιου, Ναι, όχι, πολύ... δεν είναι μόνο το ποτήρι. Πρώτα απ' όλα, άμα έχεις περισσότερα έξοδα αυτός, θα απευθύνεις τον καθέναν. Ναι, αλλά προσέχεις, εγώ δεν διαφωνώ. Είναι ότι είναι αυτό που θέλει είναι... Εγώ δεν διαφωνώ ότι δεν είναι, δεν ότι δεν είναι το μόνο το έξοδα αυτό, αλλά σκέψου, αν κάνει 30 λεπτά, εγώ σου πω 50 χονδρικά ξέρω εγώ, ένα ποτήρι καφέ. Να, Ωραία, και εσύ το που 2,5% πάνω είναι. Εντρε γνώση. Δηλαδή άμα όλα τα ίδια έχεις ένα τέτοιο τελείως σφυρχη. Έχεις για το 19% είναι νομίζω. Άλλη, ε, εντάξει. Λοιπόν, λοιπόν, πάνω, δεν εντάξει. Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον κάθε φορά το κρυμμένο κάπου... Πιο κρυμμένο, εγώ, εγώ, εγώ μπορώ να σου πω με σιγουριά, στο κέντρο της πόλης ξέρω καφετέρια που δεν έχει τίποτα σωστό έτσι. Ούτε δηλωμένο και που μάλιστα για το δρόμο που παίρνει έξω κάνει 6 και όταν έφυγε εντάξει έβαλα ένα παραπάνω γιατί είσαι και ο παραπάνω πελάτης. Φανταστείτε στο Σοδρόμιο Παραπάνω. Ναι και γίνονται Σομαλάκια. Γιατί στην Ελλάδα δεν είναι έπινε, έπινε, έτσι, έξοδο. Γιατί στην Ελλάδα. Άμα κρίνουμε καφετέρειες του κέντρου, μάλλον της Καμάρας, που είναι δυτικές, με την παραλία... Ωραία. Ωραία. λίγο. Ναι. Οι τιμές είναι περισσότερες... είναι γύρω στο 1,5 ευρώ περισσότερο η τιμή. Ένα πε. Στην παραλία εννοείσαι. Αλλά προσφέρουν και... Ήρθουν και άλλα πράγματα. Δίνουν κουλουράκια, δίνουν ξέρω εγώ... Ένας, όλες, αλλά γενικά, όλες δίνουνε στην παράλληλα κουλουράκια. <συσίλισμα> τι όχι. Με πολλές σου έσκουπάκια, δεν... <συσίλισμα> ναι. μου. Σε πιέζε. Σου βάζε. Ναι. Μου τρισσίνησε εδώ και το θέλω κουλουράκια. Να έτω όλους μου το οποίο τι με έκθα. Α, του εγώ... φλω καφέ. Αυτό είναι. Βέβαια να πούμε τώρα και όσο ότι... Αυτό που... Πολιτική, έτσι, αυτό που λέγαμε να, πριν... είναι Κύριε, είναι και έτσι. αυτό είναι και και κάνει ό,τι κάνουν και τα υπόλοιπα μαγαζιά. Δηλαδή φρέ... το υπόλοιπο πρέπει... μαγαζί λέει ότι ο Σεπδός πρέπει να βγαίνει με string, θα πρέπει να βγει με και ο εκ όχι ως εκ τούτου. Αμείς ως λογικό. Πίζω βγρώνεται Σε φορά κουφανέλα. είναι. λοιπόν, ας σε Λοιπόν, το δεν είναι και φορά έχει άλλο είναι αυτό που θράω τον ίσως αργώ, μου, πούμε της το καφέ. Ελα μια Και θα στο 4, πάλι. Ε, 4.000 ε? 3,5 θα σου πω εγώ. Είναι το, το, το μέσο είναι αυτός. Πάει, πάει. Εντάξει, και καφές. και εδώ μπορούμε να παράδειγμα. στον παράδειγμα. Κάνει ο καφές. Το ξέρω. Ωραία. Εκεί πιστεύω ότι ξύντιζού το πλώ στη γιατί έχω και θέα όλο το τέτοιο. Έτσι. Δηλαδή κάθουμε στην ταράτσα και βλέπω όλη την παραλία. Δεν ξέρω αν είναι άμα το θέλει κάποιος yeah. καλό ή κακό. Και, και στα άλλα πληρώσει στη σήμερα γιατί έχει ξέρω εγώ τη μουσική που σας αρέσει, λέμε τώρα Να, που λέει τη, που? Τη, στην παραλία αρέσει που σε, Τι σε τη Συμφωνώ, γι αυτό λέω. Αλλά τη γιατί το αυξήσει. Δεν έχει αυτό έτσι, γιατί οι φοιτητές εκεί θα πάνε, θα είναι γεμάτος και εναλλακτικά θα πηγαίνουν στα άλλα. Λοιπόν i̇şte τα λέμε... Και αυτούς συνέχισαν όλοι μαζί και αυτό πιστεύω ήταν μια κακή κίνηση ας πούμε. Εντάξει, ας όλοι μαζί... Γιατί πάλι ο Έλληνας εγώ δεν μαζί σ' ή αν μπορεί είτε... να... Έχουν γίνει έτσι. Ναι ναι. Όχι με... Ανοίξα. το <συσοχή> κάνουν, <συσοχή> <συσοχή> πάνε, Άμα ξέρεις ένα που είναι 1,5 πέστε παιδί μου, εντάξει. Δεν... Χωρίς όμως ε, ειδική προσφορά. Να είναι 1,5 ο καθένας άμα πας... Διαχρονικό πόσο είναι. 2 δύο. Δύο είναι. Δύο διαχρονικό. Το ίδιο είναι. Δύο, δύο δύο, δύο. Παλιά τι ήταν, 1,5. Και δεν ξέρω αν το ανέβασε κιός και αυτό τώρα. Όχι, γεια. γίνεται. Ε, άμα στην ε, ρωτή και στην καμάρη που θέσουμε ότι όλες ώρες οι καφιτέρες είναι 15-20 ναι, ναι. και συμφωνήσουν οι 12 και οι άλλες 8 σιγά-σιγά θα το ανεβάσουν γιατί βλέπουν ότι όλοι γύρω... Δηλαδή εντάξει, 3 καφιτέρες θα το έχουν 2... Θα γεμίσουν οι άλλοι θα πάνε αγκαστικά στα δίπλα, δεν γίνεται. Αν όμως πούνε οι μισές ότι εμείς δεν τα ανεβάζουμε ρε παιδί μου ξέρω εγώ, αυτό έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Mm. Αλλιώς αν δεν είναι ανταγωνισμός, είναι καρτέλ. Εγώ πάντως αν ανέβαζα την τιμή θα πρόσφερα και κάποια υπηρεσία άλλη. Ας πούμε, αυτό που σου τα κλουράκια. Mm. Δεν προσφέρουνε, κανένας δεν προσφέρει. Ή αν προσφέρουν είναι ξέρεις, ό,τι yeah. να είναι α πούμε. Ναι δηλαδή και εγώ πιστεύω ότι η άμα προσφερουν ειναι ξερεις οτι να α πουμε δηλαδη και εγω πιστευω οτι η ποιοτητα της που παίρνεις είναι πολύ κατώτερη του ποσού για οτιδήποτε πάρεις. Έτσι. Ή ξέρω εγώ βλέπεις σε, σε καφέδες που δεν φεύγουν πολύ, δεν τους έχουν πολύ εκεί Και εκεί μπορεί να πιεις τον espresso με 1,5 με 2 ευρώ ε, Ναι και οι φοιτητές εκεί πέρα πίνουν... μπορούν να πιουν και δύο καφέδες που την ημέρα στη μαγαζιά. σου λέω. Δύο καφέδες πάνε. στην ίδια έξοδο δεν λες. Ναι, ενώ... Ωραία, μπορεί να πάρει από και αν εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. εντάξει, όχι αυτό. Μπορώ α πούμε να... σίγουρα μπορούν να κάνουν ένα καφέ την ημέρα φοιτητές εκεί πέρα. Σκέψεις του. Πάντα. 7 καφέδες της ε, ναι, δηλαδή άμα ναι... το σκεφτείς κιόλας με την οικονομία δηλαδή, ο φοιτητής άμα θέλει να πίνει ένα καφέ τη μέρα, επειδή π.χ. είναι μακριά από την περιοχή του και θέλει να κάτσει 5-6 ώρες στη σχολή, βγαίνει πόσο... Φτα... Ε... 12 ευρώ οποστελίλισαι... για 5 μέρες. Υποστηρίζω τις καφέδες της σχολής μέσα. <στοί> <στοί> <στοί> Τελείως. <τελειώσε>. Εντάξει, <Έχει, στοί> αυτό, ναι, αυτό ναι, είναι, είναι πέντε, καλό, τα γελικία εμπότε το έχουν τόσο χαμηλά, πιστεύω. Δηλαδή εντάξει ένα ευρώ πιστεύω για μένα είναι ok η τιμή, σαν τιμή. Δεν θα ήθελα όπως λέει όπως να είναι 50 λεπτά ξεκόμα. Και Εντάξει ένα όπως ε, στη σχολή του χημικού μια χαρά είναι να κάτσει και εγώ πιστεύω, πέρα, πιστεύω ρε παιδί μου ότι άμα έχει κάπου, όμως προσφέρει κάπου να κάτσει ρε παιδί μου για <συσκλή> να διαβάσει οτιδήποτε με ένα ευρώ είναι πολύ καλά. Και μπορεί να πάρει και δύο δηλαδή τελική, καφέδες, θέλει ευρώ θα δηλαδή. δύο καφέ, εγώ, Όχι, είναι... για μένα είναι σημαντικό, γιατί εγώ ποιή, Σωλή είναι παιδί μου μικρό που κάνουν τον καφέ κάποιοι. Μπορεί να μην φτάνει εμένα να φύγει ο γο. Θέλω πιο μεγάλη ποσότητα. Αλλιώς είναι... Στη σχολή α πούμε, όσο μικρό και να το κάνω, ξέρω, μπορώ να πάρω δύο. Αυτό είναις τέλος. Μπορεί να θέλω να πάρω... Να είμαι κομμάτι από την προηγούμενη μέρα το βράδυ και θέλω να πιο δύο δεν συνεχώς. Κάθε ώρα, ξέρω εγώ. Εμπάρκο λοιπόν στις καφέτρες της καμάρας. Ποχ, εκεί καταλήγεις. Ε, όχι. Εγώ απλά θα έλεγα, παιδί μου, να γίνει να προσπαθήσει ο ίδιος ο καταναλωτής να πράγμα που αυτό το έχουμε στην Ελλάδα mm. να διαμορφώσει την αγορά ρε παιδί μου <Κι> Να, να πείς ότι... ρε παιδί μου ότι δεν θα πάω στον ε, κυρμίτσο, ξέρω εγώ θα πάω στον δίπλα γιατί παρόλο που έχουν ίδια τιμή στο καφέ ο δίπλα φέρνει να πιάνω το κλουράκι ξέρω, παραπάνω ξέρω εγώ Πάντως πες και το για το θέμα για το διευδομαδιαίο... Α ναι ε, με βάση το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης δεν ξέρουμε αν θα καθιερωθεί να το θέμα συζήτησης αυτό αλλά για το συγκεκριμένο τουλάχιστον θα βγει αν όχι, αν δεν έχει βγει μέχρι τώρα ε, θέμα στο site το οποίο θα είναι κατά κάποιο τρόπο διαδραστικό με το κοινό δηλαδή θα καλείται ο αναγνώστης να... και κυρίως μας ενδιαφέρει με σε ενδιαφέρουν ποικίλες απόψεις, να γράψει για την πόλη του ή για, αν είναι προς για την περιοχή του, ε, τι, σε τι τι τιμές κυμαίνονται πάνω-κάτω, ε, ο φραπές, δώστε ένα μήνυμα και ένα μάξιμουμ τη Ναι, εγώ θα έλεγα ένα μέσο όρο, αλλά και για Έτσι. κρέα, αν ξέρετε, ακόμα καλύτερα. Και το από τρέξει. άλλες πόλεις και από παντούς Από άλλες πόλεις και άλλοι πάθουν και φίλοι από εξωτερικό ακόμα καλύτερα και έχουν βρει φραπέ εκεί Ενάς. Έτσι, να δούμε πόσο... Το άρθρο θα και το αξίδες και το πέτυχε. Ωραία... Ε, αυτό θα, το άρθρο θα μείνει με κάποιο banner στο σε site bar για δύο εβδομάδες μέχρι το επόμενο newscast Και το όσο σας Θα φροντίζουμε να δηλαδή κάπως να φαίνεται wow. Και ενδεχομένως στο επόμενο newscast αν τα αποτελέσματα έχουν κάτι ενδιαφέρον να δείξουν. Θα το αναφέρουμε σαν ε, απόρρια, ας πούμε, Θα μπορούμε να ξεκινήσουμε ο διπορικό σε πόλεις Ελλάδος Ο διπορικό, άμα το χρηματοδοτήσεις χρηνάμε Δεν το χρηματοδοτήσουμε Θα Να πάμε με τα τρένα, ρε, και να Ε, τα τρένα Λά θέλουμε θα... τα τρένα θέλουμε φτά Ε, τα τρένα μπορούσαμε <χει> να Με <κάνουμε> το τρένο, σημαίνει με το ολοφοείο ή οτιδήποτε, τα να τα αυτό δεν ήταν πολύ ενδιαφέρον, έτσι, να πας αφαιρεθείς Και μετά κάνουμε Google map... θα την Ευρώπη. Ναι, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό ήταν πολύ κορυφαίο. Το κάνουμε τέτοιο. Υπηρεσία, πολύ Ναι, το... Για το πούμε μετά. Findfrap.com. Θα το στο εγγραφείο μετά. Findfrap.com. ...Findfrap.gr, ακόμα δεν έχεις πια. Για δεις όλη την Ευρώπη, Δεν είναι. Τελειώσαμε με το θέμα αυτό. Ε, ξέρω, Τελειώσαμε. <laughs> Είναι ωραίο, παιδί μου, ότι... <laughs> το <καφένας laughs> άμα το συνδυάσουμε και με το άρθρο, θα γίνει μια καλή δουλειά. Ελπίζω. Νομίζω. Σωστό. Και τώρα, τα νέα στην ελληνική μπλοκόσφαια σε τίτλους. Από το Ιντερνετάκια μαθαίνουμε ότι οι Κινέζοι κατασκευάζουν ξενοδοχείο σε πρώην λατομείο. Επίσης από το Ιντερνετάκια μαθαίνουμε ότι έρχονται και στην Ευρώπη τα κινητά μιας χρήσης που ήδη κυκλοφορούν στην Αμερική. Από το xbox.gr μαθαίνουμε ότι το Gmail προσφέρει νέες δυνατότητες. Και τέλος... Από το μαγαζί παύλαγκογονία.blogspot.com μαθαίνουμε ότι 3.500 στρατιώτες νίκησαν τον εαυτό τους ως εργάτες στην Ολλανδία. Και τώρα ας περάσουμε στο, στο κομμάτι του podcast <laughs> που ουσιαστικά παρουσιάζουμε μια web 2 υπηρεσία. Ε, σε αυτό το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε μια πολύ γνωστή web 2 υπηρεσία, το Last.fm. Το οποίο ουσιαστικά είναι μια κοινότητα χρηστών ε, ε, που ακούνε μουσική και αν μπορούμε να το πούμε, ε, οι χρήστες οι ίδιοι φτιάχνουν μια σελίδα προσωπική πάνω στην οποία βάζουν ε, τα γούστα τους μουσικής, ε, δημιουργούν playlists και Ουσιαστικά μπορούν να ακούσουν και άλλα τραγούδια που έχουν βάλει άλλοι χρήστες. Κάτι σαν μουσικό προφίλ, δηλαδή. Ναι, σε Για κάθε χρήστη. Έτσι. Τώρα, αυτή η υπηρεσία δεν είναι καινούρια, είναι από το 2002. Βέβαια πέρσι τον ε, Μάιο αγοράστηκε από την CBS Interactive. Κοντά ένα χρόνο, έτσι ακριβώ. Ναι, και σίγουρα <κυκλή> έχει... <κυκλή> Πέρσι είχε 21 εκατομμύρια, όχι, 21 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Τώρα θα έχει περισσότερους φαντάζομαι. Τώρα τι κάνει αυτή η υπηρεσία. Κάνεις ένα profile, ένα, ένα, μάλλον ένα account, ένα λογαριασμό και μπορείς να ανεβάσεις... μάλλον όχι να ανεβάσεις ακριβώς, μπορείς να... Παρουσιάσεις. Με το Media okay. Player κοίτανε, ακούσεις τη μουσική σου στο σπίτι σου και βάζεις ένα plugin λένε, στο Media Player okay. σου και τα τραβάει αυτό, αυτό που ακούς και ουσιαστικά σου φτιάχνει ένα προφίλ με βάση τα hostage της μουσικής. Δεν είναι βάζεις τραγούδια ε, τα ίδια. Ναι, ε, ε, είναι σαν να κάνω DJing από το σπίτι μου, κατά κάποιο τρόπο. Πρακτικά, σαν να βάζω δηλαδή μουσικής επιλογές σε, σε ένα μαζί, αλλά από το σπίτι μου. Μπορείς να πάρεις τραγωδία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Lusted.fm ή άλλα τραγούδια που ακούνε χρήστες και να βάζεις δικιά σου playlist. Uh -huh. Ε, επίσης, τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να κάνεις το δικό σου σταθμό Αν το πούμε έτσι, δηλαδή με δική σου, ε, με δική σου playlist έτσι ώστε να την ακούν οι άλλοι mm -hmm. Στο ίδεντ φυσικά Τώρα για τα τραγούδια... Yeah. Αυτό είναι μέσω streaming, έτσι, Μέσω yeah. streaming, ναι Μέσω streaming ή απλά βάζεις ότι ο άλλος το, το ακούει από κάπου Δηλαδή, δεν ξέρω ότι η playlist και εσύ πας και τα ακούσεις το ακούς με δικό μου από το δικό μου υπολογιστή δηλαδή ή από κάπου αλλού Νομίζω, χωρίς όμως να το λέμε σιγουριά αυτό, έτσι, ότι έχω πετύχει κάπου ε, σταθμό κάποιου ο οποίος λέει παιδί μου μάλλον ε, αυτά που έχω για εκείνη την ώρα παίζει και στο σταθμό, δηλαδή αυτό που λέει ο είχε, ε, ήταν συγχνωνάρηστο το οποιοδήποτε media player που είχε στον υπολογιστή του με το Last FM αυτός δημιουργεί ένα δικό με φλασάκι μάλλον το οποίο αν το πατήσεις Ακούς την ακούσα εκπομπή... ακούς αυτά που ακούει εκείνη τη στιγμή όπως τα βάζει. Νομίζω, αλλά αυτό δεν είμαι σίγουρος, έτσι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι... Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί ένα decommendation σύστημα γνωστό σε audio-scrubbler το οποίο φτιάχνει αυτό το profile του χρήστη, ανάλογα με τα γούστα που έχει και σου προτείνει, ανάλογα με τα γούστα σου και άλλα και άλλες, και άλλους, να ακούσει, και άλλες συγκροτήματα πού και πού άλλους καλλιτέχνες και άλλα τραγούδια. Πού να σας αρέσει. Μάλιστα εγώ το έχω χρησιμοποιήσει λίγο χθες και είχα βρει ότι κάνοντας κάποια clicks, ακούγοντας κάποια τραγούδια, δημιουργούσε απευθείας προσωπικό tag cloud με βάση τα τραγούδια που άκουγα. Δηλαδή άκουσα κάποια τραγούδια το White Snake, αμέσως μου έβγαλε hard rock, White Snake, Zetags και τέτοια από δίπλα σε ένα μικρό TACLOUD. cloud. Mm. Οπότε μπορεί όλος ο, ο χρήστης να τα βλέπει αυτά τα δικά μου ίσως δεν ξέρω ή μπορώ να ψάχνω και εγώ από εκεί πέρα Εντάξει, είναι πολύ καλή υπηρεσία Δηλαδή μπορείς να ακούσεις και copyright η τραγούδια, ε? Ναι, μπορείς να τα ακούσεις, να... βέβαια δεν μπορείς να κατεβάσεις Α, είναι μόνο λιζενότητα Σου λύτε. λέει άμα θες να το αγοράσεις το τραγούδι, σε πάει σε άλλο καλή σελίδα δηλαδή, το... Γενικά είναι και από ό,τι το λίγο που το είδα έχει πολλά πράγματα, μπορείς να ανεβάζεις και φωτογραφίες Σαν να έχεις ένα προσωπικό site δικό σου δηλαδή, είναι τη μουσική που αγαπάς βοηθείτε, και... Ξέρετε εσύ είσαι ένα προσανατολισμένο στη μουσική α το πούμε. Είναι σαν το Flickr, μετά έβαλε και βίντεο. Και από ό,τι είδα μπορείς να βάλεις και... να κάνεις και δικά σου events, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. <Σε> να ναι ναι ναι, να γράψεις με το Twitch ή αν παίξεις κάπου, που είναι ένα Pech-Cowboyς και μπορείς να το βάλεις, θα εμφανιστώ εκεί ξέρω. Ναι. Ναι, αυτό ήταν ότι θα κάνω live event αύριο το Φεράρι ξέρω εγώ πότε πεις. Έτσι ήταν. Ναι, μπες στο profile μου στο last FM και παρακολούν θα αντιπέζω, να τελειάω τι κάνω Του θα έχει περισσότερο λόγο για την εντάξει Ναι, μόνο κατέλημα να Γενικά δοκιμάστε το Α, θέλετε, Έχει δηλειώδη. αναπτυχθεί αρκετά, δηλαδή είναι εδώ και 6 χρόνια αυτή η υπηρεσία, οπότε έχει πάρα πολλά να δείτε Και ίσως στην... στο μέλλον θα ετοιμάσουμε και ένα screencast βοηθητικό επεξηγηματικό για να δείξουμε τι μπορείς να κάνεις ε, όχι Πάμε ναι. στην περισσία Άσχετο με το λαστιφέμα, αλλά παρόμοιο με τέτοιου είδους πάντα Έ, Μια σελίδα, ας πούμε, μια πιεσία οτιδήποτε που να μπορείς να ακούς ε, live σταθμούς που προτείνει κάποιος άλλος λοιπόν. Θα ή την έχεις βρει Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει ας πούμε Πώς έχει το Grunam, το, το, το Southcast, το Southcast. Αλλά έχεις χάσει κάποιους στάνταρτς σταθμούς που τους έχει βάλει το YouTube το, ναι το ή έχουν γραφτεί μόνο τους αυτοί. Δηλαδή πρέπεις να ναι, πως, οι, οι περισσότεροι σταθμοί έχουν και να τους ακούσει ζωντανά μέσω το ίντερνετ Τότε κάποιος να προτείνει το σταθμό όπως έχει το Wikipedia να λέγεται. Απλά εκεί δεν έχεις υπηρεσία, απλά έχει τα links α πούμε και το πατάς. Εσύ υπηρεσίας όμως δεν υπάρχουν. Κάτι υπήρξεις. τέτοιο που να είναι... Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μόνος ήλιο. Να είσαι και το μέλλον της Να είσαι και το και να προτείνω... Τάδε χρήσεις, εγώ πούμε, Αυτό ιδέα. γενικά παίζει πάρα πολύ στον χώρο του Internet, system πια. Mm -hmm. Σε όλες τις υπηρεσίες που θα να τα και άλλες θα έχουν καταφέρει και άλλες όχι. Και στο YouTube το βλέπουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, από τη στιγμή το έχει πάρει Google, το YouTube ε, το σου δίνει πάρα πολλά σε optimization και recommendation μετά. Πάντα στο κάτω. Και τώρα ετοιμάζει από όσο ξέρω και το wordpress.com κάτι σε recommended φάση. Θα το... δεν ξέρω αν θέλω να το αναφέρω. Θα το πούμε στα προσεχώ στο τέλος, ίσως. Οκ, καλά βρήκα. Οκ, εντάξει. Το βλέπουμε σε άλλη εκπομπή είναι αυτό. Ε, εντάξει. Αυτά με το last.fm. Δοκιμάστε το και πείτε μας τη γνώμη σας. Δεν διακόπτω φυσικά. <laughs> και περνάμε στις προτάσεις διασκέδασης. Η πρώτη πρόταση που σας κάνουμε είναι ανήθηκη, είναι 20 χρονών Η πρώτη πρόταση έχει και δεύτερη δεύτερη δεύτερη, ο τι είναι αυτός. νομίζω ότι ήταν αποτυχία. Fail. Fail. Στις 11 Μαΐου 2008 έρχονται στο... Από τη δίκτυα ζεστάτα Δεν ξέρω να και οι η John Όλιβα Pain, ο πόνος του John Oliva Η Pony John Oliva's Η δεν Πέιν. Ναι, είναι η Oliva's Πες πάνω, για πες Είναι μετασυγκρότημα το οποίο το ο John Oliva Πέιν. Όχι οποίος ήταν τραγουδιστής και ο δημιουργός των γνωστών Savandads Μετά φυσικά τη διάλυση του συγκροτήματος των έτσι, εντάξει, πάγκας την πρόταση και οι ανώριμοι... Ένα κύμα ψήπους Η ανώριση Και η τον η Φίλτερ Με Και αηδίες Λοιπόν... Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης θεωρείται μουσική διοφία και στοιχουργική διοφεία Γενικά διοφία θεωρείται Και το ξύπη Μπορεί να είναι... Ε, δεν το η πόρτες πόρτες πόρτες πόρτες Η συναντία <laughs> λοιπόν γίνεται στις 11 Μαΐου Την <laughs> άλλη <laughs> την κυριακή που μας έρχεται Την κυριακή που μας έρχεται Και είναι σίγουρο ότι θα τραγουδίσει και τραγούδια από τους Savandads Και φυσικά από τον δίσκο που έχει βγάλει με, τους... με το συγκρότημα John Oliver Spain Μάλιστα ο τραγουδιστής, ο John Oliver, έχει δηλώσει ότι οι Έλληνες είναι το καλύτερο κοινό του κόσμου Και η ακόμη περισσότερο, έτσι από αυτό και της αλληλικής ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί το λέεις αυτό, αλλά το συμφωνώ. Γιατί είναι. Καλά. Ναι, ή κάτι άλλο. Και μάλιστα, δεν είναι λίγες φορές που έχει έρθει να τραγουδήσει yeah. και με τους Sabbatats. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά όμως που έχει να τραγουδήσει με τους John Oliver. Pain. Τέλος πάντων, ναι, το σιωτήριο κάνει 25 ευρώ. Είναι ακριβώς μία προπόληση, έτσι. Ναι, σε ακριβώς μία προπόληση, σε 30 ευρώ ναι, θα έχει. Ή σε... πέρα... 30 ευρώ, 35 είναι αρκετά φθηνό το εισιτήριο, πιστεύω κανένα δύο ώρα και θα τραγωδήσουν Οι πόρτες <συνήσε> ανοίγουν, <συνήσε> τις 7.30 που θέλω να προσθόλεις το μάθει Το πρόγραμμα λέει εδώ ανοίγουν οι NEED Ναι, <συνήσε> το πρόγραμμα ανοίγουν <συνήσε> οι NEED, δεν ξέρω Και πραγματικά, αν δηλαδή σας άρεσαν οι Savandads Και σας αρέσουν ακόμα φυσικά Προτείνουμε να πάτε να δείτε την συναυλία, είναι πάρα πολύ καλή Εσύ και μπορείτε να πάτε και στο youtube να δείτε μερικά βιντεάκια από το συγκρότημα Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το δίσκο Java από το τέτοιο μπορείτε να πούμε όλα ρε παιδί, μου τα παράδομα Ποιο δίσκο? Οποιονδήποτε Τι ράτζ ήταν το Κάτι άλλο ή τι είσαι να αμβλία? Θα έχει popcorn Δεν επιτρέπει το αλκοόλ Σου μάλλον το Δεν θα δίνουν πείρες Μπορείτε να πλαστικά Μπα Γιατί Συνήθως πλαστικά, δεν και τα Αν δεν ξέρετε πού είναι το ομίλος Λιέμπε Η διεύθυνση είναι... Αν δεν ξέρω τι 56 Δεν είναι Αλεξάνδρου Τι είναι Αντώνιο Αλφα 56 στο Πρώην Στο Πρώην Club. Τηλέφωνο δεν έχει Εντάξει άμα δεν ξέρετε που είναι η διεύθυνση κάντε ένα Google Maps Liab plus διεύθυνση και τελείωσες. Δεν θα πετύχει καθόλου. Όχι άλλο δεν. Ναι. Εγώ πάντω θα πάω και θα πάρει Πάρτε τηλέφωνο του χρήστη, το τηλέφωνο είναι μετά, <laughs> θα πιέσω, μετά. θα έχει review, συνανθρώπους, <σφυρράν》>. φωτογραφίες. Μετά τη συνανθρώπους θα βγάζει review. Θα είναι με live το παπέλος και θα βγάζει review. Θα κάνω live logic με Twitter θα το δω. Πάμε στη δεύτερη πρόταση της ομάδας. Δεύτερη της ομάδας που καλύτερα να έρθει. Είναι η 7η συνάντηση του Open Coffee Θεσσαλονίκης. Το έχουμε ξεσκίσει και μετά το Open Coffee. Το Open Coffee εδώ πέρα, εμείς στηρίζουμε σταθερά τις τελευταίες καφές. Τις τελευταίες δύο φορές. Και μετά το διακοπή του Πάσχα έρχεται και μια καινούργια συνάντηση για και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό μου το θυμίζει <χειάζεται> τώρα. Έτσι και να πάω μια κουβέντα βαριά. Στις 6 Μαου. Άμπλου yeah. δηλαδή, ε, και ώρα 7 και 10 μετά μεσημετρία στο κλασικό ας πούμε του Open Coffee ε, και πάλι στο Café de l'Arte που να θυμίσουμε είναι στην ταράτσα του Βασιλικού Θεάτρου. Ε, σε αυτήν τη συνάντηση ε, θα έχουμε κάποιες παρουσίες και πάλι ενδιαφέρονες, εγώ μπορούσα να το κατακτήσω, άκεψη διαφορετική γνώμη. Ε, Συνολικά θα πούμε δύο-τρία πράγματα. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Δημήτρης Δεϊνάκης, ε, μηχανολόγος μηχανικός ε, βιομηχανίας, όπου θα παρουσιάσει μια βιβλιογραφική του μελέτη με τίτλο «Μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας». Ε, δεύτερη βόντος, ο Άγγελος Μάρκος, Απρι, αυρίλιος. <laughs> έτσι, τέλος <laughs> ε, πάντων ο Άγγελος Μάρκος, ε, διδάσκει σεριστική επιχείρηση στο Σωμαντικό της Θεσσαλονίκης και θα κάνει μια παρουσίαση με τίτλο σχεδίας Έξυπνου συστήματος συστάσεων βασιζόμενης στην πολλαπλή παραγωγική ανάλυση των αντιστοιχείων και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όποιος ξέρει τι είναι, πάμε στα αγγλικά. Όποιος ξέρει τι είναι αυτό, εγκομοντές είναι διαγωνισμός που υπάρχει και το ορίζει <σχελίως> ε, κατά τα άλλα τι είναι αυτό το πράγμα, θα αξιολογηθεί απ' έξω από τον άγγλο που κάτι παραπάνω ξέρει και θα πάρει αντίστοιχο δωράκι που θα είναι η τσίχλα ή η η γιατί για άλλα δεν έχουμε λεφτά πλέον. Ελά δώστε μου τώρα, Πλάκα πλάκα, εδώ πέρα έχει και μια τσίχνη και ένα πάνω Αν θέλετε, παρένθεση, αν θέλετε κάτι παραπάνω από τσίχνη και γλυφιτζούρια, πατήστε το γλυφιτζούρι και αγοράστε χώρο. Τώρα όμως. Και μετά το μετά, μπροστά είναι πίσω Δεν καταλαβαίνω Ο είναι το οποίο είναι ένα Help Forward Network, όπως λέει εδώ πέρα ο, ο συγγραφέας του θέματος Είναι σύμβολος μεταφοράς τεχνολογίες και θα παρουσιάσει λεπτομέρειες για οδηγίες συμμετοχής για το επερχόμενο VC Forum ναι. Να πούμε ότι αυτό είναι Venture Capital Forum, γι' αυτό είναι το VC και θα γίνει στις ε, 9 Ιουνίου, αν δεν καλά, ας κάτι τέτοιο, αλλά χωρίς να είμαι σίγουρος Άμα. Πείτε καλύτερα στο vcforum.gr και δείτε το Τέλος... Είναι το ένα το VC Forum Α, και εδώ. Τελευταίως από την εταιρεία WhatsApp, <laughs> που, που δραστηριοποιείται στο social networking με έμφαση στις φορητές συσκευές ε, Θα υπάρχει μια παρουσίαση από Για το είναι αντιπρόσωπό είναι αυτή, της τη Γιατί είναι αυτή ε, Και τι κάνει Και ναι, τι, τι κάνει πρακτικά Να πούμε ότι οι αντιπρόσωποι με φίλτερν μάλλον θα είναι στο open coffee αυτό το καλογικό των πραγμάτων και εφόσον έχουμε ρεύμα και το Open Coffee διοργανώνεται φυσικά από τους ε, Στέλιο Πετράκη και Γιώργο Κασελάκη. A.K.A. Στελάμπρο και A.K.A. Κόρας ε, το... Από ό,τι το... λέει εδώ πέρα το hot school του Γιώργου ότι εκτός από το κλασικό κλίμα που θα υπάρχει με διαφορετικές ζητήσεις, συνοδεία καφέ ή βάφλας το... Το... Ωραία, ε, μπορεί να γίνει και στον έθριο χώρο του Καφτελάτε αυτή τη φορά εδώ ο Χρύς έχει περισσότερα ναι. Και πήγαμε, χθες με το Στέλιο κύριε να ρωτήσει και δεν γίνεται. Α, δεν γίνεται. Δεν πράγμα. υπάρχει ε, ε, εξεπλουσμός. Οπότε το σακάκι που προτείνει ο Γιώργος δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε και με το φέρετε. Κάτω στο χώμα το πρόβλημα θα είμαστε εκεί από μένους και εμείς, αν βρεθείτε αναζητήσετε μας. Ρωτείστε πού είναι η Καμπέντ Νιούς Φίλτερ Πού είναι τα καλά παιδιά, τα όμορφα. Εγώ φορά ο σόφρα κουνουσίλια αυτή φορά και δεν μπορούν να το δουν αστυχώς. Ε, λίγο λοιπόν, το λάστικο να του Το λάστικο θα είναι πολύ κάκουρα να το αφήσουν. Ε, δεν έξω, και είδες κανένας άλλος τι έπαθε που ήταν λίγο κάτυρος. Δεν είναι, κάτσι. Ήταν νύμωτα. Πάλι δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Δεν δεν Να το πεις εσύ αν δεν καταλαβαίνει. Να το δεν Να μόνο εσύ δεν το Λοιπόν, ε, αυτά και από το Open Coffee, όπως ανταλαμβάζετε χρονοτριβούν για να φάμε λίγο χρόνο ε, Να πούμε ότι έχουμε και άλλα 10 λεπτά που έχουμε Ναι, αυτό λέω ε, Και ε, Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί Και να γνωριστούμε από κοντά Και να ανταλλάξουμε... ανταλλάξουμε facebook λορισμούς Φιλιά, λοιπόν, <στοίτερ> twitter Τέχρον Δεν δομαι κόμπε, ας δεν μπορούσα να ξεκινήσω Γιατί ρε, άσε να πούμε κανένα κουβέντα Και να πούμε κατευθείαν και στο Outro, με τη μία ξέρω Αν την πες στο Outro Μπες στο outro. Τι θες, ρε. Είμαι εκεί που το κλασικό ώρα βλέπει. Εhm... Θέλεις Κάτσε, δεν θες, γομο, κάνουμε το outro. Εhm... Για το outro δεν θα πούμε. Πρέπει να πούμε τη φλακιούλη της κλεισικής για να το κούσουμε και τους αναγνώστες. Ο ακροτής. Και <τι> είχα πει ότι την, προβούμε, την επόμενη φορά, την, yeah, θα την επόμενη... επόμενη φορά to, to θα έχω νέα για το νέο recommendation system που ετοιμάζει το wordpress.com Εγώ Ά, την επόμενη φορά, έχω... ε, ε? σπον, φορά. Εγώ επόμενη φορά θα έχω... Εγώ την επόμενη φορά θα έχω νέα για... για να έχω, <στονίκη> Φλακύς Φλακύς νέα, για να μην θα πω εσύ θα έχεις νέα για τις τιμές του Φραπέ. Για πώς θα αφού έπρεπε να το βράψω αυτό. Ναι, δεν έχεις να θα το θα έχεις Θέλω κάτι δικό μου Τελικά θα πάμε, θα πάτε στο Greek Bloggers camp. Greek Bloggers camp. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. είναι Άσπιλ και εκατομπίν δηλαδή. ευρώ. Ποια εκατομπίν ευρώ. Αυτό μόνο 80 έλεγε. διαδίο που είναι το διέγνωση, σαράπτυρα. Όχι, τα μεταφορικά. Όχι, τα ευρώι. Πάμε λίγο να δούμε το, το, δίκλυνο το, δίκλυνο το δίκλυνο πλοίο, το πλοίο, Τα έλεγε στο τέτοιο, Εδώ, εδώ, στο site of the GoFTA έλεγε. Camp, εκεί να δούμε. Λοιπόν, και... Και τρίτο είχε. και τρίτη πρόταση στο HF, ξαναγυρνάμε πίσω Όχι, αυτό θα το πούμε Greek Blogger Camp, όχι, το, το, άλλο πω. Στο Λείπα, αυτό. το πω, τώρα Όχι, κατά ναι. Δεν έχει Όχι Χαζομάρα παλήτες Για το πάντως θα είναι ο Matt Mullenweg, ε, που είναι in WordPress Μπορείς. Ο Tim Ferris, που ε, ναι. Δεν το λέω το άλλο, δεν μπορώ, έτσι Αυτό είναι δεν έχει Και και Έλληνες, το sandwich αυτό, το γκρι κάτω φτιάξα ο παιδάκις. Ναι. Εντάξει αυτό δεν είναι και... Και να πω μετά, θα σα πω μετά τι... Τη... Είναι standard το Theater, παιδί μου και απλά φιλοξενεί το καινούργιο event κάθε φορά, πόσο ξέρω. Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς κάνω το... Πώς θες να βρεις... Το πώς κάνω το Theater, παιδί μου. Και πότε θα το βρεις αυτό. Τα έχω διαβάσει κάπου. Εδώ, στην Κεντρική Σελίδα δεν έχει άλλο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ότι βράζει. Εντάξει. Κατέβει κάποιο κάτω. Αυτό είναι. one way trip. 53 ευρώ, οπότε για εγγραίσεις πάμε στα 100. Και 40 το θερμάτιο, 150. Τι 20 στα πάντα, εγώ τα κάνω, 160. Όχι, 30 είναι το registration. Α, ah, και registration. Registration 30 και oχόνται είναι το night, ας δει, ωραία. Οπότε θα πάει 40 δηλαδή, στα 30 70 και 100, και 100 που είπατε τα άλλα χοντρικά. Κατ' εβδομήντα με ούτε έξοδα τα πάγια. Τι έγινε όταν σε δύο μέρες πια. Σε δύο μέρες που θα είναι ουσιαστικά θα πας τη μία το πρωί και θα φύγει... ένα πια. Ένα πια, ένα ευρώ. Μάξι 300 ευρώ, μάξι 300 ευρώ. πάω διακοπές να κάνω τέτοιο είδος <στονιεύρω> στο <στονιεύ καλοκαίρι. Εντάξει παιδιά μου σκεφτείτε ότι δεν είναι event διασκέδασης, δηλαδή είναι event διασκέδασης και συνέδριο ταυτόχρονα. Εντάξει, ναι. Για μένα μπορείς να κάνεις γνωρισμίες ξέρω εγώ με άλλους bloggers και να χρωθήσει και λίγο το site από εδώ και από εκεί και εντάξει τελικοί ε, σκέφτομαι ότι είναι, πώς λένε, το λένε, το... και στο... είναι το, το και δεν είναι το, <θι dém�> <σκρύο> το άτομο <ences> όχι το είναι γιατί λέει... ναι μπορεί είναι για δίκλυνο per person όμως. πώς δεύτε, για per person. Αυτό δεν έχει νόημα και ε, δεν νομίζω ρε φίλοι, Τέλος πάντων το ξέρω μπροβολα, αφούν, σάξουν, εδώ και να αναστήσεις σκηνή από στο Carmen να πάσεις και ο δικός μέχρι την Αθήνας το τρένο, να πάσεις από κάποια τεράφερα. Αυτό ή πιο Όχι, να το το Max Αθήνα. Ναι, το ο μέχρι την Αθήνα είναι πιο πολύ από εδώ με τρένο μέχρι την Αθήνα. όλα τα δυόδευση που διώσουμε τη βενζίνη. Είναι, είναι ναι απλά εντάξει yeah, με, πρόκειται το, πρόκειται με το αμάξι έχει την δυνατότητα να πάρεις 4 άτομα και να το χωρίσει εκεί πέρα μετά δια... όλα μαζί δηλαδή δια 4 και σου βγαίνει πολύ yeah, Αν πάρεις 4 άτομας ήρθε η δεν Ναι σου γίνε. Τέλος πάντων, παιδί μου, εγώ προσωπικά θα έκανα να πάω. την ευχή μου να πάω. Λοιπόν άμα του χρόνου δεν έχω μια χαρά. χρόνο μπορεί να γίνει, γίνει, ε, αυτά για το 33ο επεισόδιο του νουνουσικαστ. Μην κυλήσετε ακόμα, έχει και bloopers μετά. Έχει bloopers. Ναι. Ναι. Και τι άλλο. Και τον ε, Άγγελο να τραγουδάει καρό και καλομύρα. Σωστό. Τα καπέλα. Τα καπέλα, συγγνώμη. Μέσα τα καπέλα. Τα καπέλα. Μέσα τα καπέλα. Λοιπόν, αυτά. Απ' τον Χρήστο, γεια σας. Και από τον Άγγελο, γεια σα. Και από μένα, γεια σα. Δεν ξέρει τι σάρκα, που καταλαβαίνει ποιος είμαι ναι. Θέλω να έχει ερωτήσει, για... για αν δεν θα κάνει το γενικώ, πώ θα έχει και εγώ. Λοιπόν, πάει! Καλησπέρα! Μιλάω! Μιλάω! Όχι, μιλάω, και είναι το γράφω για blooper. Θα Αποστόλ και Άγγελ να σου κάνω μια ερώτηση. Μας για το έτσι.